Alegación del leicom. O sea, di Τι θα γίνει και σήμερα, κρατάμε το έθιμο. ο σκησέση συντονισμένη στον albedo και στην webto το full to astro μεピオンαλον karl heinz otiger Το έθιμο του Σαββάτου λοιπόν, κάθε Σάββατο στις 8 το φουλ του Άστρου Καλχάιζο. Την κύριε εγώ κάνω εδώ τον οικοκύρη δηλαδή και δεν μπορώ να πω από ποιο σημείο του πλανήτη είναι μέσα αλλά θα αναφέρω βεβαίως στην Αυστραλία που είναι μαύρα μεσάνυχτα και μας τιμάνε με την παρουσία τους και την ακρόαση επειδή την Τετάρτη που για όσους δεν το ξέρουν που το ξέρουν όλοι αφού σήμερα είναι μέσα ρεκόρ ακροαματικότητος και μετεφέρθη η εκπομπή αυτή από τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 που ήτανε Τετάρτη 10 το βράδυ και επειδή είμαστε πολύ έξυπνα άτομα και εγώ και ο Καλ Χάινζότηκερ δεν την γράψαμε την εκπομπή της Τετάρτης οπότε λείπει από το αρχείο όμως εμείς τα γράφουμε στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου όπως και εσ Και θα πει και άλλα πολλά μέσα σε αυτά που είπε την Τετάρτη και ότι άλλο έχει καταγράψει ο, και έχει μελετήσει ο φίλος μας ο Κάλλεδο. Σήμερα. Ο φίλος μου ο Χιονισμένος έχει φτιάξει το πρόγραμμα γιατί βάλαμε και κάποιες καινούριες εκπομπές στις τις που έχουμε κάνει. Οπότε από τη Δευτέρα έχει φύγει ο Κάλεχερ Τετάρτη στις 10 στις 8 προηγήτη εκπομπή ντοκουμέντα αρχείου. Μια εκπομπή που έχω εγώ τις Τετάρτες ξεκινήσει και βάζω ηχητικά ντοκουμέντα από παλιές εκπομπές, ομιλίες, διαλέξεις και λοιπά για να ακούτε τι έλεγαν διάφοροι τρελαμένοι τελείως πριν 10, 20 και 30 Λοιπόν όλος ο πλανήτης είναι μέσα από την Ισλανδία και τις καδιναβικές χώρες, τις Αζόρες, αυτό το εξωγενές άτομο από τον Ατλαντικό, δεν μας δίνει στίγμα. Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, Ιταλίες, όλη Ελλάδα, Βαλκάνια, Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Αυστραλίες, άπαντες εδώ, κάθε Σάββατο κρατάμε το έθιμο. Μην ξεχάσουμε, αύριο έχουμε άγνωστοι επισκέπτες στις 8 το βράδυ με εξαιρετικά θέματα. Άγνωστοι επισκέπτες η διαχρονική εκπομπή του ραδιοφώνου από το 8. και από Αυστρία εντάξει μη βαράτε και από Αυστρία και από κρύα βρύση. να τη μασητήσεις, βλάγια βύρες, αμπίρες, αμπάνιες, κρασιά, τσίπουρα και καχαί ζώτι γεγαλισμένος. Καις βέρα. Πώς είστε σήμερα γιατί ε... τις άλλες μέρες μούχτηaste pasta την βανάμε το βίχα. Ε, είμε κάπως καλύτερα, θα δίξικε η βορεία. Ναι, δεν ایکسپάρη τα <σχε> Μου έδωσε κάτι σιρόπια, κάτι σπινεόμενα Σπινάντερα δω... και τέτοια Όχι δεν Α, νιστεύω Σιρόπια είπες, νόμιζα ναι, ότι είπες σπινάντερα Ξέρω τι κάνεις δίαιτα, Γι αυτό το λέω Λοιπόν, θέλω να καταρχήν να χαιρετήσω το... Τους φίλους Ακροατές Που είναι έτσι, έχουν πιάσει τα σύβη Αυτό έχει γίνει έθιμο τώρα, το έχεις έπιστωσε μόνος Ε, την Τετάρτη είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή Με κρυστάλλινο ήχο Αλλά επειδή στη ζωή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα Δεν, είχαμε, δεν έχουμε την ηχογράφηση Επίσης. Έτσι Αναγκάσαμε να κάνω την πουγάδα πάλι Και να σας ξαναπώ τι ακριβώς έχει παιχτεί Πάμε να δούμε καταρχήν Ε, τι είπαμε Θα κάνουμε ένα έτσι Μπρίφινγκ σαν την Γεροβασίλη Γρήγορο Μπρίφινγκ ε Φο, Φο, Καλά τώρα εξελίσσε σε βλέπω εγώ τώρα The Λοιπόν briefing. πάμε να δούμε ε, Τι είπαμε Για το βράδυ της Τετάρτης Καταρχήν το πρώτο που θα πρέπει να ξέρετε Και είπα είναι Θα λουστούν αν όχι έχουν αρχίσει Να λούσονται ήδη τις επιλογές τους Η συμφωνία όπως είπαμε δεν θα παίξει ε, και θα προκύψουν διάφορα ζητήματα. Το χτύπημα που έγινε στις Βρυξέλλες έγινε 8.02 το πρωί ήταν συμβολικό με τη Σελήνη ε, στα μεταβλητά ζώδια. Α, το, απλά το ένα έγινε... Uh, με Σελίνη στον τοξότη, το �� έγινε με <coughs> συγγνώμη με Σελίνη uh, στη Παρθένω το πρώτο που γεγίνει γίνει στον Πατακλάν της Γαλλίας στο Παρίσι μέσα δηλαδή uh, στη πραγματικότητα uh, είχε να κάνει με θρησκευτικό υπόβαθρο ενώ τώρα δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε να κάνουμε με θρησκευτικό υπόβαθρο να κάνουμε με απλό φανατισμό και μίσος, αλλά λόγω του ότι α, έγινε πάλι σε μεταβλή θα έχουμε ε, εκ νέου επανάληψη. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και το βράδυ της Τετάρτης, 23 Τρίτου, είναι ότι αυτοί που διατρέχουν η ιδιαίτερο κίνδυνο είναι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Ε, μιλάμε για παπάδες, δεν μιλάμε για την Λουκά ας πούμε για ξέρουμε γιατί έτσι για όπως έχει γίνει Όλη τη θρησκεία στο χνέδι Αυτό που θα πρέπει Αυτό που θα πρέπει Αυτό που θα πρέπει Αγώρι μου θα μας τρελάνε σήμερα Ας πας τα τύμπα να φοράμε ακουστικά Αμα δηλαδή, θες πέρα... κάθομαι σπίτι μου και... Αφού είπες πήρες σιρόπια αυτά Αμα δηλαδή... θες κάθομαι και σπίτι μου δεν έχω πρόβλημα Σε βγάζω από εκεί Α, Όχι δεν βγαίνω καθόλου Κάθομαι σπίτι μου και βλέπω καλά το Ο, εκεί Θα σε βαράει το κοινό σου εγώ Άς το κοινό πρόβλημα. να με βαράει λοιπόν, Η Ελένη λέει στο chat Ότι η βέλκυκη κυβέρνηση είναι από πίσω ε, Ελένη κυβέρνηση, πολύ απλά δεν είναι καν κράτος. Είναι σαν δημόσια υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου. Είναι λίγο για τα περαμπέλια οι τύποι. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρετε και θα πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην πραγματικότητα οι Βέλγοι πληρώσανε Ε, αυτά που έχουν κάνει εδώ και αιώνες Δηλαδή είχαν πάει Πήραν εκεί εκτάσεις αμύθητες Βάλανε τους μαύρους Τους είχαν σαπίσει στο ξύλο Τους κόβανε χέρια πόδια Δουλεύανε Ωραία. 50 μέτρα κάτω από το εδάμος Μπράβο και τώρα άκουστε να δεις Έρχονται τώρα και μου βάζεις ένα τέτοιο καταπιεσμένο άνθρωπο Άσχετα έχει μεγαλώσει ή έχει γαλουγηθεί στο Βέλγιο Η κυταρική μνήμη και καταγραφή υπάρχει. Έτσι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Και πάει να μου κάνει, ε, ε, να μου τον κάνει δημόσιο υπάλληλο ναι. Στα πυρηνικά εργοστάσια Να φυλάει τις τράπεζες και αυτά Και γι' αυτό οι πληροφορίες έρχονται από μέσα Και γίνονται αυτά που γίνονται Λοιπόν να πάρω με τη σειρά Έχω και εγώ απορίες και θέλω να σου πω Αφού σου συγχαρώ δημοσίως mm -hmm. Διότι είχες πει στην Τετάρτη και σπρώμε σε κομπές σου Ότι θα υπάρχει πρόβλημα με το Ιερατίον το ναι, ελληνικό ναι. διαπιστώνω εγώ ως απλώς ακροατής ή τηλεθεατής αςούμε ότι και γνωρίζω από το Σύνταγμα της Ελλάδος mm -hmm. όπου λέει οι Έλληνες είναι χριστιανοί το θρησκεύμα βεβαίως Φελώς. επιτρέπεται η άνοιξη θρησκεία Φελώς. αλλά Φελώς. Η, η επικρατούσα Έτσι. θρησκεία στην Ελλάδα mm -hmm. είναι εξιανοιγή καλά μέχρι εδώ mm -hmm. πως γίνεται ο αρχηγός της Εκκλησίας ο Ιερόνυμος Κεκάπυ μεγαλόσχημονες παπάδες mm. πάνε επισκέπτοντε προσφυγικούς κατακλισμούς και καλώς πράτουνε μέχρι τώρα. Κατακλισμούς, κατακλισμός δεν έχει γινάμα. Κατακλισμούς πάρε βέ. Κατακλισμός. Κατακλισμός είπα. είπα. Έρχεται κατακλισμός. Εχω γίνιε γέω αστρολόγος έτσι, τώρα εκεί. 23.10.52 10.10. 10. Λιπών. Κεβγάσουνε το σύμβολο της πιστεύωσ τूस. Προσέξε, εγώ εκείπου ámbitosτεβουμε ο κύριος η κυρία ο καθένας για προσωπικούς λόγους. Mm -hmm. Εδώ ο Πρωθυπουργός λέει με άθεος Άρα και εγώ μπορώ να λέω ότι μου κατέβει Ευρώ. Επίσημος φορέας του κράτους είναι και του Ευρώ. έθνους Λοιπόν, πώς βγάζουν το σύμβολο της πίστεώς τους Από το στήθος, Ευρώ. το σταυρό Ευρώ. Για να μην στεναχωρηθεί Αυτός που είναι μέσα στη σκηνή Αν γυρίσω τώρα εγώ, κύριε Γιώργο μου Και πω ότι αυτοί προ... Είναι θρησκευτικοί ρυψάσπιδες <laughs> Δηλαδή αυτοί Έπρεπε να κατέβεις κάτω εδώ στο σούπερ μάρκετ Να, να, να πάρ Νοξίμα αφρό και ξύρισμα Και μπαντελώνει για να βγει στη δουλειά Ο καραγγένης Άσαι να ολοκληρώσω και πες τα σύ ως Που έχεις την ευθύνη της εκπομπής το ρόλο του ακροατή ναι, ναι. Του πολίτη και εδώ που κάνω τη συζήτηση Του δικηγόρου του διαβόλου mm -hmm. Όμως το είδαμε στην τηλεόραση Αυτό δεν είναι κάτι που δεν το είδαμε mm -hmm. Ρωτήσανε από τα 10 εκατομμύρια Ποιος ενοχλείται ή δεν ενοχλείται Γιατί συμπληρώνω εδώ Επειδή ότι στην επίσκεψη του Τσίπρα στον Ταβούτογλου στη Σμυρνή ο Σταυρός που είναι το σύμβολο το ελληνικό μέχρι σήμερα τώρα αν αύριο γίνει ημισέλληνος δεν ξέρω ναι. και αλλάξει το σύνταγμα λέμε τι ισχύει μέχρι σημαία το βράδυ, Σάββατο δεν ήτανε στη σημαία πάνω στη συνέντευξη στην κοινή ναι. ενώ στη τουρκική σημαία mm -hmm. από πάνω είχε την ημισέλληνο δεν μας νοιάζει σε άλλες σημαίες mm -hmm. λοιπόν τι θέλω να αυτό Είναι δυνατόν οι ηγέτες του κράτους και της Εκκλησίας να βγάζουν τα σύμβολα του κράτους για αμήν στεναχωρηθεί ο λαθροπήθηκας. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλιώς να δηλώσω την πίστη ανάποδα και να ξέρω και εγώ πώς βαδίζω. Ή φοβάμαι να κάνω το σταυρό μου σε μια Εκκλησία απόξω, mm -hmm. γιορτές έρχονται, μην έχει απέναντι λαθροπήθηση κοπρόσκυλα να. και μου την πέσουνε γιατί ήταν... Δηλαδή το... τώρα φαντάζω εγώ να έχω τραβήξει 47 μέρες νηστεία, ε. Ναι. Και να μου ήρθει ο άλλος να βαράει η καμπάνα και να πάει να κάνει το σταυρό μου και να μου πει τίποτα μουξουλμάνι. Ναι, όταν κάνουν αυτοί το Ραμαζάνι οι μουσουλμάνι οι κατοικώντες στην Ελλάδα τους ενοχλεί κανένας, είναι οι πίστοι τους και κάνουν το Ραμαζάνι τους τον Αύγουστο. Δηλαδή, που τι τη δουλειά θέλω να μας πεις, επειδή, και Και όταν άκουγα προεκπο, προ, δια, λίγων εκπομπών ότι έλεγες το Ιερατίο θα έχει πρόβλημα δεν το είχα πιάσει το τι λέει ο αλήτης ασού με αυτός. Ναι. Ο τρελός που κάθε μέρα λέει το κατέβει. Έτσι. Με κατάλαβες. Και να ξέρεις ότι ο Αλμπέντο από εδώ και πέρα Crazy Land. Είναι ένα απέραντο τρελοκομείο. Ωραία. Παρακαλώ συνεχίστε. Λοιπόν ξεκινάμε να πούμε τα πράγματα όσοι έχουν. Είπαμε ότι την Τετάρτη για κίνδυνο σε άτομα πέριξης της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό όμως που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο... αυτοί που είναι στην Εκκλησία πρέπει να σέβονται τα ράσα που φοράνε. Πρέπει να σέβονται γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι για αυτά τα ράσα δώσανε και τη ζωή τους. Δεν μπορεί τώρα εσύ ιερώνιμε ο οποίος είσαι προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας για να μην μου στεναχωρήσεις Το... Τα είδια Πολοδε... κανανε και στη Κωνσταντινούπολη το Πατριαρχείο και κράτησε 400 χρόνια το παραμύθι. Τάχανε βρήμε τους άλλους. Μα έτσι. Είναι. Και σε τετιά τους ηπολίπη. Μα θας υποκάτι. Θα Άξιος τιποκουρούπλης σήμερα. Τι ο κουρούπλης. Και να μας πει ο κουρούπλης που βρήκε 35 διαμερήσματα, πού υπηρετήσε. Δεν πεις μπορεί να μην υπηρετήσε λόγω του γεγονότος. Και αφού δε βλέpi πώς τον διαβάζει τις ιδήθεις, γιατί μπορεί να νάνε λαθρομαλάκα Είπε τον Παπά στη Βέρεια που παραπονέθηκε Εκεί με την τοπική υπηρεσία Και το, τους πολίτες να. Για τα hot spot και δεν ξέρω τι άλλο να. Ότι είναι αντίχρηστος Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο Απλά θα σου εξηγήσω δηλαδή, δηλαδή ή μαλάκας είναι ο άνθρωπος ναι. Ή βαλτός Δεν μπορεί να είναι υπουργός αυτός Εγώ θα σου πω κάτι Υπάρχουν παπάδες και δεν το πες τώρα εγώ Όχι δεν δε, μιλάμε θρησκευτικά εμείς εδώ Υπάρχουν παπάδες Οι οποίοι Το μπαντελόνι Μάλλον το ράσο που φοράνει Του τιμάνε Βεβαίως. Υπάρχουν όμως σαν αυτόν τον ιερόνυμο Απορώ πως τον βγάλατε ρε παιδιά Εσείς την Ιερά Σύνοδο Αυτός δεν ήταν αντίπαλος του Χριστόδουλου ρε Καλώς. Αυτός ο Ζακύνθου Και άλλος ένας τον Αυτή, Αυτοί τρεις αυτοί αυτοί ροκανίζαν στιγμή, τον Χριστόδουλο Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός παπάς Μαလုံး νενεφι παπάδες στην Αθήνα που ਨੇ μαγισογέας Νικόλαος και Σεραφίν Πειραιός. Ο, ο Πειραιός που είναι μουτζαχεντίνα αυτός είναι άστρα. Τελειό. Άρα λοιπόν διζυγούμε το رأσο <κοχ> για τα πρόσωπα μιλάμε που έχουν το رأσο. Είναι δυνατό νόμος είναι... αυτό όμως το exigirες αυτόe κέ προσοπικά ή μέσα χαрту. Είναι δυνατό η πυργός skies δεν είναι ένα ιερό που για για χί λόγους και έχει δίκιο. Και Σαχωρια όλες τις εκκλησίες. Μην τη λ أعθωματα τώρα. Λοιπόν, να τονηλεεί Αντιχριστό. Μα γι αυτό... γιατί μας τον αχορηθούνε τα κοπροσκύλα; Μα, μα γιατί αυτό δεν κοντά... τα ایζουμε; Μα και δεν σεβόnete και... εδώ το κράτος στο το φιλοξ... οποίους φιλοξενούντε, οι οποίοι φιλοξενούντε; έχει κάνει ένας απαθούς τα ταφ riddia να, να πάει στην οικολογική περιφέρεια χωρίς τους τέσσερις σώματοφύλακες. Τα βάλεις ουτιέν. Για προστασία. Ο λοιπόν... Τσίπρας γιατί δεν πάει αφού δηλώνει άθεος Ούτε ο μουσουλμανισμός τον ενοχλεί Ούτε ο χριστιανισμός Γιατί δεν πάει ο, ο αρχηγός του κράτους Να τους επισκεφτεί και να πει έχουμε λάβει τα μέτρα μας Η ΕΟΚ, εμείς, ο ΑΒ Και κάνουμε αυτά Γιατί έχουμε δει τώρα και οι δεις στην αραβική Στις τηλεοράσεις, στις κρατικές Που πληρώνουν και κοινόχρη στη χώρα Και πρόσεξε την μπουστιά Το δέχομαι Δεν βάζουν έναν άντρα να τα λέει Για να βλεπούμε τι ματιλά να αντισηνηθίσουμε. Τι ρε φίλε να σου πω κάτι; Με, με πιανήσες; Ε, γίνετε εذن ασπόλεμος. Και πάωω στη Τουρκία, αλλά τι θες να πιστεύω θα μου βγάλουνη οι Τούρκοι, θα με βάλουν σε καταβλησμό και θα μου βάλουν τις ή ακωσίωνη και τη menegáki να μου λένε στις δίσες; Μη τρελάθουμε τελώς. Οχι, εγώ το λέω, εσύ πιστεύεις τα αποστές, εγώ είμαι πολύ ενοχλημένος, λοιπόν... κι εγώ θα δηλώσω κι εγώ πιο πιστός άνθρωπος. Είναι το εξής Είναι το ότι α, Η χώρα μας Αυτή τη στιγμή έχει μπει μια κατάσταση Που ακόμα και οι πουθενάδες οι Σκοπιανοί Οι πουθενάδες που Με μια επιλαρχία αρμάτων να μπεις δεν Σε ένα στρατώ. τέταρτο θα μπίνεις καφέ Να πούμε μες στην πλατεία Μα στα Σκοπια Μα δεν έχουν στρατοί οι άνθρωποι, αστυνομία Είναι. έχουν Και βλέπεις αυτοί Κάνουν υπερπτήσεις πάνω από, την, πάνω από το F.I.R Το πιστεύεις. Ρε πιστεύεις τώρα εσύ και κανένας μας ακούει γιατί είμαστε ένα κλάμπ ολόκληρο ότι ήρθε το ΝΑΤΟ εδώ με 600 ε, πυροβόλα και ε, στρατιωτικά πλοία για να μην έρθει η ψαρόβαρκα Αφού έρχονται περισσότεροι τώρα. Φτιάσαν τέσσερες βάρκες. Αυτός είναι ο απολογισμός τους. Άσε το Μιλάμε για πολύ τράπουλα. Δηλαδή... Λίγο... Βάλτον μου αλλά με πονάς και όλα. Πάμε να δούμε λίγο, λίγο... Πάμε. Τι Καλή ακροάση, Καλή ακροάση. Πάμε. Είπαμε ότι άτομα πέριξης της Ελλαδικής Εκκλησίας Και όχι μόνο της Ελλαδικής Θα έχουν πρόβλημα Πιθανό να έχουμε και τίποτα Έτσι Χειροδικίας Έρχεται ο Πάσχα Ωραία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό Από εκεί πάμε Είδαμε για το χάρτη του ΝΑΤΟ Που είναι 24 σοκδόντο Εندگیς και 52 τον بروξ το πρωί στο Washington DC. Με οroscόπο στη δεύτερη μίρα του σκορπιού που δίνγνη ότι τον ΝΑΤΟ θα μας πουλήσει. Θυμίζητε αυτά που σας λέω. Ο Καρατζαφερης, ήχαμε πει εδώ και καιρό για ένα πινα, πιθανό comeback. Επειδή όμως Α Έχω τρικυμία εν κρανίω πάρα φορές Και δεν θυμάμαι πού ακριβώς είχα πει Τι είχα πει Ευτυχώς έχει ένα επιτελίο Το οποίο θα ψάχνει τα ηχητικά Και κάθε μέρα θα βγάζει λίγα λίγα στην επιφάνεια Γιατί υπάρχουν πολλοί που ξαφνικά Από εκεί που ήταν κλειμένοι στο καβούκι τους Και δεν κάνανε προβλέψεις Αρχίσαν να τη θεία φώτιση. Σε ζηλεύουν αγόρι μου, σε ζηλεύουν, σου έχω πει να προσέχεις Δεν, να, λοιπόν... επειδή, Στην... δεν βλέπιζε, επειδή δεν τους σε ζηλεύουν Λοιπόν, ο Καρατζαφέρης είχαμε πει για ένα πιθανό comeback Αλλά και αυτό μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση Γιατί ο Καρατζαφέρης είναι γνωστό της Πάρση ας πούμε Ότι είναι γνώστης της αστρολογίας Πώς πάσε κύριε Καρατζαφέρη τι μκάνεις πάνω σε εκλίψεις ανακινούσι κομάκος και πάσω ανακινούσι κομά με, με πίους με το πζομιάδι το πώς το λένε ε το γובέλ το το λένε το γובέλε άλλο... το grana ο grana γρα... ο... γρα... ο... α ο πολίδoras ρε ο πολίδoras πολίδoras πίσω βύρον πολίδoras ο βύρον ο Τα πήρε όλα ο, άνεμος, ο, ο άνεμος. άνεμος Ωραία Και πας τώρα με αυτούς να μου κάνεις κόμμα Ούτε κόμμα με ο Μέχα δεν μου κάνεις Έχει κόμμα με ο Μικρόν Μην τρελάθουμε τελείως Και τελικά σιγά σιγά Μια ο Καπερνάρος Μια ο ένας μία ο άλλος Αρχίσαν και του γυρίζανε την πλάτη Βέβαια ο Καρατζαφέρης Παίζει αυτό το παιχνίδι Για δύο λόγους Ο ένας είναι πάει να εκμεταλλευτεί Μη τυχόν ξαναμπεί στη Βουλή, είναι λαγός του συστήματος, μπας και κόψει ψήφους τόσο από τη Χρυσή Αυγή και από άλλα κόμματα που πιθανόν μπορεί να σχηματιστούν και, να... και αυτό το κάνει με αντίτιμο την άδεια του, διότι ξέρει υποκανονικές συνθήκες πανελλήνια άδεια το κανάλι το δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. It's just an illusion This is so 66 66 reach out i'll be there for tops akoume albedo de catsera telia.com tin epombe full to astro kate sabato kapu meta tis 8 ke kati psila ka h ezoti ger edo echome gazosi face ke lipa orexati lexe kinisti mou emiz dinoume khasino orexi mas pote pote opote ine to psiloiko mas afto Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει. Καταρχήν, λόγω του ότι με ενημερώσανε κάποιοι από το τσάτ, λόγω του ότι έχει λίγο περισσότερο κόσμο από ό,τι συνήθως και έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο τσάτ και επειδή δεν είναι ωραίο οι άνθρωποι αυτοί να νιώθουν παρίες στην παρέα μας, ό,τι ερωτήματα θέλουν στο Καρλ... Jotiger y hoy obtienes los matacellos to car papaki alberto14.com e para lavano sin que entraste ta sin que entraste al segundo chat que ibaisaste ta a carne parece de coprosquila a dickes tú que tal ves no tienes tus 5x6 de hora gallos te echume enticarí pa Οπότε, ε, κάντε ένα κόμπο σας παρακαλώ για να μην νιώθετε κι εσείς λιγάκι έτσι... Ε, Άρα όσοι έχουν πεταχτεί κα... έξω το τρέχον τσάτ πάνε στο... Καρλ, παπάκι, αλμπέντο14.com να μαζευτούν τα... Για να τους βλέπουμε. Τα, πώς το λένε, τα ερωτήματά σας για να τα απαντήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν πάμε και βλέπουμε ότι είπαμε ότι... Ε το βράδυ της ε, τετάρτης ήχαμε πει ότι περιμένουμε μέσα στον Απρίλιο, ε, να γραφτείτε λει την εκπομπή για να apex επανάλυψη στο κοσμο. το έχουμε, το έχουμε επί το ξαναλέμε από τώρα. Όταν λοιπόν. τελειώσει η εκπομπή κάπου στις 10:00 και κάτι, μετά τις 10:30 <χω> να την βράσουμε στο γεωτρικό επολογεστί. Μία λεγράφσαμε 1,5 χρόνο τις προηγούμενες τετάρτες. Λοιπόν Και θα την παίξουμε σε πανάληψη απευθείας αφού τελειώσει λίγα λεπτά αργότερα Κλείνει και αυτό πάμε Όπως επίσης είπαμε είναι ότι θα αναγνωριστούν τα σκόπια Ωραία ε, Με προσδιορισμό άνω κάτω πέρα δόθε αλλά σίγουρα θα έχει το τοπονύμιο Μακεδονία Και αυτό θα γίνει μάλλον προς το τέλος του έτους α, αρχές του 2014 Αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ε, ε, ε, γιατί πάντα παίζει και ο αστάθμητος παράγοντας ε, να συμβεί κάτι μέχρι τότε και να μην Πρόσεξε ολοκληρωθεί δηλαδή. αυτό Θε, το συγκεκριμένο Το θεωρώ πολύ δύσκολο. θα το ευχόμουν Ωραία, αν και στην πραγματικότητα α, όλος <coughs> ο κόσμος οι περισσότεροι την έχουν αναγνωρίσει και αυτό θα λέγαμε ότι είναι μια îta celinici diplomațias piașă piaș diplomațias e celinici gieișe caia diplomație e și creds vădon deja faptul că și diplomații ne e mālon iхаri to diplomații diplomația napo mie o megală speră să acrea meioi tu planetii mă să acune astfel de țimi Australia și Δεν μιλάω για Ευρώπη, αυτό είναι έθιμο Λέμε Όχι, για ακραία Και κατα... λόγω μεγάλου διαφοράς ώρας Ωραία Λοιπόν Τι άλλο είπαμε <coughs> <coughs> Το θέμα με, τις, ε, με τους λαθρομετανάστες Επειδή είναι ένα θέμα που μας καίει Και σας καίει όλους Ωραία Ε, θα αρχίσει να τελειώνει Μετά το καλοκαίρι του 2017 Τώρα θα βγάζουμε 50 Θα μας έρχονται 25 Θα διώχνουν 200 Θα έρχονται 400 Θα είναι μια βάρκα η σαπανιά που λέμε Αφού είναι το Νάτο εδώ Αφού είχε έρθει το Νάτο εδώ Επίσης είπα ότι την επόμενη χρονιά Να περιμένετε πολλά δικαστήρια Όχι του Κοσμακή Ωραία Πολύ επωνήμων παραγόντων της χώρας Ήδη από ότι με ενημερώσανε κάποιοι φίλοι που είναι έτσι πιο μπασμένοι σε κάποια 120 υποθέσεις ταλασσοδανείων Μεγάλων επιχειρήσεων 10 και λοιπόν Πάνε στο γραφείο του ανακριτή Οπότε εκεί θα έχουμε πράγματα και θάματα Ε... Άλλο... <coughs> <coughs> ναι μου δες μήπως είτε στην ανάπτυξη Εσύ που τα βλέπεις όλα μέσω των άστρων ε... ξέρω, Έρχεται η ανάπτυξη Αυτό είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα Μπορεί να μπεις αυτή τη στιγμή που το διάβασα πριν Το cross.gr Οι επώνυμοι Τούρκοι Οι πλούσιοι Τούρκοι Φέτος επιλέγουν όλη η Ελλάδα Τουρισμό εννοείς Τουρισμό. Μα μισέν μέχουμε, ούτε hardware δεν ξέρουμε. Oh, η βαρκά μας βιομηχανία είναι ο... ο τουρισμός. Ο τουρισμός. Γιατί έρχονται. Και βέβαιος, θα πρέπει να αξερής ότι αν είχαμε ένα άλλο νομισμα, τότε θα μας ήταν τελείως διαφορετική. Ε, στην η δημοκρατία η είπαμε, ε... αρχίζει το βράβο και εβρομάει, ο ένας αρχίζει και ψυλοθάβει τον άλλον. Το κακό, και σημειώστε το αυτό που το σας λέω, που θα κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά γενικότερα δεν το έχει κάνει το Αρίζο Βελουχιώτης. Τώρα είκα τα σκόπια, είπαμε ότι ήταν η μπόμπα που σας κάταγα το τέλος μετά τις 12.40. Είπα ότι θα αναγνωριστούν δυστυχώς ως Μακεδονία με κάποιο άνω-κάντω-πέρα δόθε και αυτό θα δημιουργήσει τις συνθήκες εξόδου από τον ΝΑΤΟ διότι η Ρωσία, α, θα ξέρετε, μέσα στα Βαλκάνια έχει βάλει χέρι μα με αγκυροβόλια, μα με South Stream, μα με πετρέλαια, μα με φυσικά αέρια λοιπόν και το τελευταίο... Επειδή ε, θέλω να ξέρετε κάτι. Ε, το έτος 2014, Ιούλιο μήνα είναι αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Ε, είχα γράψει, και το λέω έτσι με ιδιαίτερη περηφάνεια, είχα γράψει για μία μεγάλη ιστορική ανακάλυψη αρχαιολογική ανακάλυψη και ακριβώς η εξίσωση έλεγε για μεγάλο πρόσωπο της αρχαιότητας ή για απόγονο αυτού αυτό έβλεπα εγώ πρόγονο ή απόγονο πάντως δεν ήταν δηλαδή κατά κατ εμέ αν ανακαλυφθεί ότι είναι ο Κάποιος στρατηγός του Αλεξάνδρου, ο Ιφαιστείωνας ή οποιοςδήποτε άλλος θα αποτελεί ε, μεγάλη έκπληξη. Ε, έφτασε τελικά ο καιρός, βγήκε η ανακάλυψη του τίν Καστά. Ο κόσμος περίμενε με μεγάλη αγωνία. Κάτι βρωμάει εκεί πέρα, κάτι πολύ δυνατό κρύβεται... Και νομίζω ότι μετά τον Αύγουστο και ιδίως εκεί τις ελληνιακές εκλήψεις του Σεπτεμβρίου ε, Ίσως έχουμε μια ανακάλυψη αρχαιολογική που συστούν τα θεμέλια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, albedo14.com Να καλησπέρισουμε και τους φίλους που μας ακούνε από τη Μόσχα Μπαίνουν μέσα, λέω τις πιο Από περιοχές Γιατί τα μας έχουν γίνει συνήθιο Δηλαδή, μισό λεπτό, Ισλανδία, Σκανδιναβικές χώρες Όλη η Ευρώπη μέσα Αγγλία, Ιστορίες, Ιλυπά Γαλλία ε, Ιταλίες, Βαλγανικά κράτη Την καλησπέρα μας στη Σόφια Στη Σπάρτη Στις Αζόρες Στος ενεδώ αδελαιίδα η Αponia, δηλαδή εγούμεξε ξέφιηδηλος, καγαίζω το γερφού το άστρο το έθιμο του Σαβάτου μετά τις 8. Παρακαλώ. Εμείς επιστρέψαμε... <κοχε> βρισκόμαστε επιστρέψαμε... Ο κόσμος maxeres feli noti. Noti. Του εξάλες τα Του να βολάψανε τον νότι στον 안τένα ε... και μ' έκανε και ένα click, ξαφνικά ο 안τένα ο νότι σε συστημικό κανάλι 2 ώρες. Oh, oh. Λοιπόν Θα βάλουμε πολύ νότι Θα βάλουμε θα θα Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται ε, Καταρχήν Ερωτήματα Είπαμε στο τέλος για να συγκεντρώσουμε Και τα ερωτήματα από τα παιδιά Που είναι σε διαφορετικό chat <coughs> <coughs> Πάμε να δούμε τώρα <coughs> Τι έγινε Ένα λεπτάκι, εκπομπή. Καλαρχήν έχουμε ένα θέμα που έχει προκύψει ε, με το ότι η Τουρκία διεκδικεί το οικόπεδο 6 στο, στη ζώνη της Αφροδίτης, κάτω στη Κύπρο κάνοντας κατά παράβαση όλων των διεθνών συνθήκων και κανόνων Επέκταση της house της δικηγόritos. της ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Ημερής, στο ειδικό δελτίο της 25ης Μαρτίου είχαμε πει ότι από την ουράνια διακρίνουμε το διελάβνοντα ήλιος στον άξονα Ερμή Χαντές που θα βγάλει τσακομούς και έριδες ενώ παράλληλα ο Δίας και ο Χρόνος θα είναι στον άξονα Χαντές Άρμιος γεννός προβλήματα με ήδη πρώτης <coughs> πρώτης ανάγκης αλλά και αποκλεισμό μιας περιοχής για έκταγους λόγους. Επιβεβαιώθηκε γιατί η πλατεία Μέιζερ Στις Βρυξέλλες εκενώθηκε, είχαμε συλλήψεις, είχαμε πυροβολισμούς και όλα αυτά Α, Σήμερα λέω να σας δώσω ένα μικρό αστρολογικό ορτεύ Το οποίο έχει να κάνει με την αστρολογική εκτίμηση του μήνα Απριλίου Μην περιμένετε πολα πράγματα Τις έχω πάρει τις προβλέψεις, τις έχω μπροστά μου, τις έχω αναχείρας, θα δώσω κανένα δύο έτσι να μπει λίγο. Ο κόσμος να ακούσει, να ενημερωθεί, άλλος να αντιγράψει και να μας τόλει μια α, πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Διότι δεν πρέπει να είσαι μονοφαγάς, έτσι δεν είναι. Α, το πρώτο που διαφαίνεται καταρχήν είναι ότι λόγω του Πλούτονα να είναι στον άξονα χαντές χρόνο υποθετικό, Εσείς που ήσαστε αστρολόγοι της κλασικής, μαχειρέστε τα και εγώ τα λέω με την ουράνια, να ας πούμε. Ε, δείχνει καταρχήν ότι υπάρχει ένα μυστικό σχέδιο από μεριάς δικάς μας. Ωραία. Αυτό βεβαίως, εμείς το έχουμε πει πίσω ένα χρόνο, αλλά τώρα που αρχίζει μπαίνει σε μια κατάσταση λοποίησης, θα έχουμε κάποιες αποκαλύψεις σε μια δίκη, οι οποίες οι αποκαλύψεις αυτές μέσα στο μήνα Απρίλιο θα ξεσηκώσουν μια σχετική θείελα αντιδράσεων. <χω> Τώρα, όσοι περιμένετε για το θέμα των διαπραγματεύσεων, ωραία, πάμε για Βατερλό. Όταν λέμε Βατερλό, ή... θα γίνουν όλα όπως θα θέλουν αυτοί ή θα πάμε σε ρήξη. Πάντως για να κερδίσουμε κάτι, δεν κερδίσουμε. Αφού είπες ότι υπάρχει ελληνική διπλωματία, ρε, τήριξη, σε ορυξία θα πάμε. Βεβαίως. Ε, τι μου λες τώρα, με μπερδεύεις. Λοιπόν, πάμε επί, επίσης των Βουλκάνους. Το, ψαξα, το, ψαξα, το ψαξα. Ο Βουλκάνος συναντά το Ζεύς και δημιουργεί άθμητος Ποσάιντον και ήλιος Κιούπιντος που δείχνει δυνατές εκρήξεις. Αυτά εννοούμε εντός της ελληνικής επικράτειας. Ή ας πούμε μπορεί να είναι σε κάποια ελληνική πρεσβεία. Σε κάποια άλλη χώρα, αλλά πάντως σίγουρα που σχετίζεται με την Ελλάδα. Ε, τώρα από εκεί και πέρα δείχνει ότι ο Άρης από πρόοδο Θα φέρει μία κατάσταση η οποία ο λαός θα νιώσει τρομερά αποδυναμωμένος. Επίσης δεν αποκλείεται να έχουμε ένα, α, την, την αποκάλυψη μάλλον ενός εγκλήματος το οποίο έχει γίνει εδώ και καιρό ακόμα και χρόνια και η διελεύκανση να έρθει Uh, κάπως uh, καθυστερημένα. Πάμε στον κρόνο υποθετικό και εδώ θέλω λίγο να επιστήσω την προσοχή σας, καλοί μου φίλοι και συμπολίτες. Θα αρχίσω να πουλάω μαντήλια μου φαίνεται στο τρένο, έτσι όπως πάω. Uh, ο κρόνος είναι πάνω στον Ποσειδώνα το Ποσάιντον, συγγνώμη που δείχνει ότι προσπαθεί η χώρα να κερδίξει ένα ηθικό αν θέλετε αβαντάς το οποίο όμως δεν είναι πολύ εύκολο για να κερδιστεί παράλληλα είναι πάνω στους άξονες ήλιου κρόνου και οροσκόπου κύπυντο που δείχνει προβλήματα με καταβολές συντάξεων από το και επιδόματα διαβίωσης ένα είναι αυτό Ο ΣΕΦΣ έχει να κάνει σε επιφυλακή, σε κατάσταση ρέντινες όσοι έχουν ε, υπηρετήσει κάπου σε κάποιες μάχημες μονάδες ε, σε στρατόρ και σώματα ασφάλειας. Ωραία. Ίσως να έχουμε ακόμα και τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα που κάποιος εκ των συνειδητών Ε, να προκαλέσει λίγο σ' με την παρουσία του ή με το παρελθόν που έχει και ούτω καθεξής. Ε, δυστυχώς για εμάς, ο προδευμένος άξονας Κρόνου Ποσειδώνα, ο Κρόνος Ποσειδώνας είναι ο άξονας που σχετίζεται με λοιμούς, μεταδοτικές ασθένειες, καταστάσεις που καταστρέφουν την άμυνα μιανής μονάδας ενός οργανισμού που έχει αυτοκαθεξίς. Είναι απános τη μυδενική κρυώ. Η μυδενική κρυώ έχουμε πiqué σε παρελθοντικές εκπομπές. Έχω γράψει και στο Astron Labor Denia blogspot.telia.com ότι έχει να κάνει με ξεγονότα που aplonode Άρα, αν έχουμε να κάνουμε με κάποιες ασθένειες που όπως είχαμε πει και στον περασμένο μήνα και επιβεβαιωθήκαμε ασφαλώς, γι' αυτό το επιβεβαιώνω, το ξαναλέμε, έχουν να κάνουν με μεταδοτικές ασθένειες, αυτές ίσως ξεφύγουν από τις ποριοχές, το hot spot. Γι' αυτό καλό θα είναι όσοι φίλοι μπορούν να είναι περισσότερο προστατευμένοι πιο σχολαστική καθαριότητα στα χέρια και ούτω καθεξής. Παράλληλα, αυτή η άτιμη μηδενική κρυή, το Βίντερμπουνκ που λένε και οι Γερμανοί, είναι πάνω στον άξονα σελήνης ζεύς και μιδενικής κριού βορείου δεσμού που δείχνει λαϊκές αντιδράσεις σε νόμους, εντολές και διατάγματα ενώ παράλληλα θα έχουμε εμπρισμούς, εύχομαι να μείνουμε εκεί, σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Watch out. belodegate sarebbe lì a com, crata me to éthmo, cada sábado si 8, carhaezote que to full tu astro, panta me kinoniko politikes προβλέψεις ke apo afta po xerogo 1.5 chrono tora, sto 90% ine to átomo mesa epidini psichas enes chrómio. Si drelí para ya tu Alberto que pleon crazy land. Ahí habitemo un Λοιπόν, για πάμε, σε ακούει όλος ο πλανήτης κρέμεται το στόμα σου μην πω τίποτα άλλο Μην σου πω ότι έχω εγώ πληροφορίες ότι μας ακούνει και από το λαγού, ας πούμε και το... Άλφα του κεντάβρου Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο Σάου Πάολο, στη Νέα Υόρκη, στη Μόσχα στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία λέω τα, μεγαλ... τα απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη όλος ο πλανήτης ακούει <χω> τον Ιντερνετικό ραδιο Τρελό σταθμό που λέγεται Albedo14.com Και αντιλαμβάνεσαι πόσοι τρελοί Σε παρακολουθούν Ωρα, λοιπόν Να ξεκινήσω απαντήσεις Σε μερικές ερωτήσεις που μου στείλανε Τα παιδιά από το κρουμπ Λοιπόν Σε ποιες χώρες θα χτυπήσουν οι τσιχάτ ξανά Πρέπει να το δω παιδιά δεν, Θα το πούμε τετάρτη προφάνως Οι ιερείς έχουν Πρόβλημα από τους πιστούς Από τους πιστούς όχι, από τους άπιστος έχουν πρόβλη Η εκκλησία δεν, κάνει... δεν έχουνε πρόβλημα τσάπिसes αγωρεί μου. Εγώ نه από τους κυβερνώντες. Μbon, η γιατί δεν κάνει κίνηση με τους λαθρο. Αφού η миση είναι στο είδωλο του κατηγοриμένου, τι κίνηση να κάνω. <ΣΣ1> <ΣΣ2> Λιbon, γιατί η εκκλησία βγάζει κριφά βίντεο με Baltako και lipa, δεν ξέρα θα βγουνε και Baltakos, kẻ κριφά βίντεο, μπანτους alguma γιατί βήκι. Δίκη... Ε, που να έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη θύμη στην ελληνική επικράτεια εκτίμηση <Συλή> για το ελληνικό χρηματιστήριο κατά θέσεις κόκκινα δάνεια λοιπόν, κοίταξε να δεις ε, για το χρηματιστήριο εντάξει, τα είπαμε πάνω κάτω ε, κόκκινα δάνεια τα έχουμε πει θα τα ξαναβούμε την Τετάρτη με ηθικό αφιέρωμα Τώρα για καταθέσεις είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα ε, διότι γενικότερα η παγκόσμια οικονομία έχει, παρα, έχει ιδι, παρατηρήσει ιδιαίτερη επιβράδυνση. Δεν ξέρω, πάντως εύχομαι να περάσουμε καλό Πάσχα, να είμαστε καλά και όσοι θέλετε να πάτε πριν το Πάσχα να κουρευτείτε γιατί ε, μην πληρώσετε και διπλό δώρο ας πούμε, είναι κρίμα από τον μόλες καμπάνες αρχτιπίζουνε μην ενοχληθεί ο διπλανός. Δε. Ναι, αφού είτε το έχει προφτεψια αυτό το Νίκος ο Μίκλος βουλή πάλι στη πάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Τραγούδαρα μηλιά μηλιά τι μεγάλη, μεγάλη πάσχει για την Κριακή μιλάω. Πtsxε για γιατι κάπως. λύπης και γιατι είναι παρασχέ μεγάλη πάσχει βη. καμπάνες της χαράς ρε, Πιστεύω θα το διαπραγματευτεί ο Αλέξης Τσίπρας με... Ετε τότε θα κάνουμε. Λοιπόν. Άμα το διαπραγματευτεί ο Τσίπρας ε... να κάνουμε Πάσχα θα κάνουμε, το πιστεύω. Στην Σούβλα θα, Στη βγει... ζούλα, θα το Τι άλλο έχουμε. Α, περίμενε, έχω καινα δύο ερωτήσεις ακόμα δε κάνω λάθος. Ε, θα δηλώσουμε χροκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Κάτι τέτοιο. Τπάρχουμε πինοδάξα να τα ξανά πούμε. Ε, να... χρειάζεται να δηλώσουμε; Αφού αυτή μας είναι είμαστε... 20 λεπτά. Κρατάμε το λογιστικό ταμείο, δε γεράunatυ πύμα, σε μας θα δηλώσουμε. Ο φοριοι θα εφαρμοστή το πρωτόκολλο της Κέρκiras. Πραγιά δεν ξέρω τι λέει το πρωτόκολλο Μαγού λοιπόν... το καρποδίνι. Λίγο. Το βωσυφτέω τώρα λοιπόν. Το λέγατε. Ερεχασούρε. Ερεχασูกάμενη. Λίβον. Το έγκλημα είναι για τον Άλεξ. Επει γιατί πίνετε λοιπόν, βιον Άλεξ. Ον Άλεξι λένε ребята. Α, α, α Στα... ο Άλεξ. Σα Άξελ, κι το λένε Άλεξ. Βισκολία να περιλοθούν syntax επιδόματα τι σημαίνει; Ε, αυτά που σημαίνει Αυτό σημαίνει δυσκολίες α? θα δούμε Όλα αυτά μέσα στον Απρίλιο Τα περισσότερα Θα αρχίζουν να βγαίνουν τον Απρίλιο Γιατί αυτή την περίοδο τα Την αστρολογική εκτίμηση Απριλίου Στην ουσία καταθέτεις Καταθέτω Δεν έχεις και τίποτε άλλο να καταθέσεις Τι να καταθέσω Όλα τα δώσα σε σένα που λέγε το <laughs> Και εγώ δεν πήρα τίποτα Έτσι. Ο Εύαν μου λέει Κάρλ τι σου λέει αυριανή μέρα Αύριο είναι α, η Κυριακή Δεν είναι καλημέρα παιδιά Δεν είναι καλημέρα Η Μαριά να λέει Αμέσως κούρεμα μέσα στο Πάσχα ε, Οι πρώτες ειδήσεις Μετά τις 17 του μήνα Νομίζω ότι ε, Θα αρχίσουν να λένε Σιγά σιγά ότι θα έχουμε τέτοια θέματα Αυτή είναι η Τώρα εντάξει να πάω και τον άλλο μήνα, δεν τρέχει τίποτα. Ε, ο Κάσπρο λέει σωστό, σε βραϊκή καταγωγή όπως έλεγε ο Χατζάρας. Ε, πάμε τώρα λίγο παρακάτω, αφού είπαμε και την αστρολογική εκτίμηση. Ε, πάμε να δούμε λίγο καταλαϊκή απέτηση. Να δούμε λίγο την αυριανή μέρα αφού σας κόβει τόσο πολύ Λοιπόν αύριο 27 Τρίτου 2016 Θα το βάλουμε με ώρα 12 και κάτι ψηλά έτσι για να πιάσουμε το κέντρο της ημέρας ε... Μέχρι να κάνεις σε αυτό Αθήνα... κάνω εγώ αυτό Κοίτα τη Σούαλα keda swala yanado anzavrit tora ket draguisti edo ento thema روحي واحزاني انا ξεμενά μαθαίνουμε σιγά σιγά που πάει το έργο να αρχίσουμε να agoniómasse σηνομίζετε τςφτετελια τα χαράτε μόνο στη τραπεζία τώρα θα τα χαράφετε και στις πλατείες στις σίμους στον άξονα βάμε στο χωρό τις κιλλιάς έτσι λοιπόν γιατί με ρωτάνε εδώ γιατί αυτά, λέει, ε, λοιπόν, λοιπόν. Εδώ είμαστε, μας θα βοήθησε Οχ, ο Έλληνα, να ξέρετε ότι είναι Βολάνης Σώτης Ρε το βρήκαν όλο, βρήκαν και τον τίτλο είναι, Και με έχουν παγιδεύσει, δεν μπορώ το να εγώ. βάλω κάτι <laughs> Έχουμε καταντήσει <laughs> Να μην μπορούμε να βάλουμε ένα κουίζ Έτσι. Λοιπόν, να... αμέσως το βρήκαν οι κόμενες όλες Σώτης Βολάνης Πάσε μου λείπεις Πού είναι αυτά τα παιδιά ρε Ο Βολάνης, ο ਉτρέχανε ਕਿ ਤੁστά κουμπάγανε εκεί στη Sigru. Yeah, Πηγάντε τώρα να τα πάρετε πίσω από τα λουλούδια θαχουνε μαραθή. Ε, όλα για την Αβριανή μέρα που ρύθισε κάπως, και πάλτα μέσα από το Antinuranian, επιδιώ Ερμής είναι να βάνο στον Άχσον αχαντές ζεfs. βγάζει παρατηρήσεις με μιστό έτσι και πρόστιχο τρόπο. Δυσφημίσεις, προπαγάνδα, εμπρησμός, τα κάτι θα βάλουνε για μια φωτιά. Και Ρουφιανιά από εκδίκηση Α, Ένα είναι αυτό Και επίσης ε, έχουμε ε, πάλι για την ίδια μέρα Τον άξονα πλούτον αχάντες Ίσον έρμης Τι λέγαια σαν ζάμου <laughs> Έχουμε εξεφύγει εδώ τελείως Λοιπόν αλήκη μου παίρνουμε Μη διάδες αγάπη μου θα σας απαντήσω Ξέρεις δεν είσαι και προτεραιότητά και 15 άλλοι που ρώτανε Εγώ πέσω τραγούδια που έχω γράψει εγώ από τα συντή μου Δεν κατεβάζω εγώ από YouTube τώρα σχετικά, δεν είμαι φωτοκόπη εγώ Μου πες ο δικά μου συντή Ωραία, Ωραία. Εδώ η αυριανή μέρα με τον Ερμία πάνω στον άξονα πλούτον ασχάντες Βγάζεις μια μελαγχολική διάθεση Πορίες και διαμαρτυρίες, συζήτηση για μια κατάσταση που πηγαίνει ολοσχερός προς το χειρότερο και ένα λάθος, έτσι, το οποίο θα συμβεί. Τώρα να απαντήσω και στη φίλη μου την... Α, κάτσε ένας ευρώ. Ποια είναι αυτή. Η Αλίκη λέει, Καρ, πού της Ελλάδας από 22-12, όπως μας έλεγε. λίγο θα μας... Κάνουν πρόσφυγες, θα μας γιέξουν από τη ή θα μας φτιάξουν. Τι θα γίνει πια. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και αυτό. Ε, καταρχήν είπαμε ότι από 22, 12, 12, 15 διαφαίνεται αλλαγή. Το έχουμε γράψει ότι το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό πλέον, θα είναι το μεταναστευτικό. Και είπαμε ότι από 21 πέμπτου έρχεται μια αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτον, η οποία σιγά σιγά... ...θα βγάλει την Ελλάδα στον άνθρωπο... ...το καταλάβαινα αλήκη μου ότι απελπίστηκες... ...αλλά και εγώ άνθρωπος έναν μυαλό... ...έχω και αυτό περιορισμένο δυνατοτή μου... ...πόσες θα σας προλάβω... ...λοιπόν... ...μην στεναχωριέστε γιατί στην πραγματικότητα... ...ωραία πρέπει να συμβεί... ...να συμβούνται γεγονότα τέτοια... ...να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος... ...που πάει αυτό το μεγκατά αυτό το, το, το, το, το, το, το λαθροκάναλο... ...ωραία και βγάζει τα παιδάκια ωραία αλλά κανένας δεν είδε γι' αυτό αύριο που θα σας σηκώσω την εκπομπή μπορεί και σήμερα το βράδυ θα σας σηκώσω και φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη και από τον Πειραιά που έχουν σηκώσει οι Σύριοι φίλοι μας ωραία αν είναι Σύριοι βέβαια σημαίες του τσιγαντιστικού κράτους σε πορεία στον Πειραιά και δεν πήκε εκεί μια ασφάλεια να το σηκώσει και να του πει πάμε να δεις λίγο το Έχεις πρέπει στον μεσονοιχτή ούτε ωραίο χρώμα έχει Έτσι Γιατί οι άλλοι που κάνανε ελάθρο, ε, Στην εθνική οδό προχτές Ξαπλώσανε κάτω mm. Η αστυνομία ήταν μπροστά Και καθόντουσαν και τους κοιτάγανε Και πήγανε κάποιοι εκεί της τοπικής κοινωνίας Συγγούρια η Ελλάδα εθνική, Επί της εθνικής Κλείσανε το δρόμο Φωνάζανε οι νταλικέριδες Βήγανε να διαμαρτυρηθούν και λένε Του διοικητή του σημεί Λέει, έχεις εντολή από πάνω να μην παρέμεις. Δηλαδή δεν τους μαζέψα, να τους πάνε μέσα. Τους αγρότες για παρακόλληση συγκοινωνίας τους βγάλουν τα μάτ. Να. Λοιπόν, αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι πόσο μεγάλη είναι η βαζελίνη, λυπάμαι πάρα πολύ. Απλά να κάνουμε και μία για να μάθουμε και λίγο ιστορία. Επί των 80 εκατομμυρίων που είναι η, Τουρκή, η Τουρκία, ωραία, Τούρκος, Τούρκος, Τούρκος δεν είναι ούτε το 5%. 10 10 km. Ora, ke tha prepi me gnorize dekati. Kata dinothomanikidi dialekto to turkos si mene gaidaros. Vlakas tokos. Pos ar denos to podi xero. Ochi stoko, to stoko klinse kane antripa. Se gala? Trepes e ligo. Libon. Ta ta me liga kitora para kato. Avti tis tigmita Μη φαντάζεστε ότι η Ελλάδα θα καθίσει ΕΣΑΗ .E. και το 16 και το 17 και το 18 να τις πιάνουν τα πισινά. Γιατί νομίζετε ότι οι αστυνομικές διευθύνσεις και το γράφουν ΕΣΑΗ .E. Τέκυρα, σας το λέω εγώ, δώσει οδηγίες και σιγά σιγά σταδιακά μαζεύουν τις καραμπίνες, γιατί φοβούνται ότι ο Έλληνας κάποια στιγμή θα του γυρίσει το μάτι ανάποδα, Ωραία, έχουμε και τον ουρανό παίζει τώρα σε αντίθεση Μάμα πάει να του πάρει στο σπίτι Του θίγει στα θρησκευτικά, του πιστεύω και λοιπά Δηλαδή ήμαρτον, άρα το κάνουν επίτηδες να δουν Αν θα γίνει κανένα έκρηξη Να πέσει λίγο κόκκινο και να πούνε να Εχθές βγήκε ο Κουρούπλης στις ειδήσεις, Και στο Μέγκα που αλλού να tin ora pou leitsidisto vradi kiria dou kakaro i anakatlavete to ti oretanto del tio i oena se leye anti christos tous hieris pou dia martyros aniki kapos iveria ke o alos se leye oti afti ine valtia ti chrisiavi egome vri tora opios den tou pian den gatan pia sto golo ine chrisavgitis e daksi ego kane empe vasi c'est bon nie lego tego tola ke À a ver esa ley to estaba vró que to engólpio ya na díxso aplós otan episkéftika prófiges ke láthro. Ke katira file den évgas ke to ráso ke píge nas menátsináki 501 o péks ke Jover. Ota le engólpio to vale sto gólpo tú? Télos va. Mi no. I esto colpo. Libon, édo me taxi o éna hot spot ke e vgi ke selfi me di Merkel. La Φανταστείτε το τι συμβαίνει Και εσύ κάθεσαι Ελληνικέ λαέ Και στεναχωριέσαι για αυτά που βλέπεις Κι εγώ στεναχωριέμαι Για σένα όμως ποιος στεναχωριέται Η Χιλάρη Ωραία καλά η Χιλάρη Της έχει βάλει ο περούκας Άκω το... σου βάλα τώρα Και θέλω να μου πούνε από πού είναι αυτό το κομμάτι φίλοι μου وده بو είναι δημοτικό τραγούδι από το کوردستان και λέγεται στην Σεβαστία. Εδώ είμαστε albedo 44, τα κομε όλα, τα παίζουμε όλα ανάλογα την ώρα, το κέφι και τη διάθεση που έχουμε, σιρωή τον ekbombon. Ακούμε full to astro τα καρκινάκια και τα τοξιότητάκια και συνήθως πέφτει μέσα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει πέφτω μέσα, είναι και θέμα... Δεν είπα μέσα στο πηγάδι, είπα πέφτεις μέσα στην πρόβλεψη εννοώ. Ε, πάμε λίγο. Ε, περίμενε Γιώργος λέει ο Μπαλτάκος κάλυτε φοβάνει όπως ξαφνικά βίντεο και βλέπεις και κόβεις ψήφους. Ο Χρυσή Αυγή γιατί είπε ότι θα πάρει 10-12 καρατσαφέρες Άμα πάρει 12 καρατσαφέρες Γιώργο μου Εγώ θα γίνω 68 κιλά και θα φωτογραφηθώ για το Playboy Ε, παρακαλώ, θα πάρει για να γίνεις τυλάκι Λοιπόν, όχι, μ' αρέσει το κόρμι μου αρέσει, Έχω χώριξει ούτε... πολλά λεφτά πάνω σε αυτό, ό,τι βλέπεις είναι φυσικό Σε βλέπω, είσαι επενδύτης Έτσι, δηλαδή, δεν mm. έχει πέσει τεχνολογία, εγώ θέλω Απλά είσαι <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Yeah. Τλύπων α... <coughs> <coughs> για το πλγ λ λγέρει γ σε το πλ επι τέα με κααγήν συπλοκή λίνων και λάθρων θα πρίπν να το περιμένε την ο τελ ά θ γίν κα στ. Ναι δεν είναι όλοι ψύχρεμοι στην Ελλάδα Ωραία Υπάρχουν άνθρωποι στα χωριά που οι άνθρωποι, φοβούνται Οι άνθρωποι φανταστείτε αυτοί που είναι πλησίον της ειδωμένης Δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους Αφού έχουν κάνει ντου στα σπίτια Δεν έχουν βγει μερικοί και το λένε Οπότε μην ε, τρελαίνεστε Απλά αυτό που χρειάζεστε Και χρειαζόμαστε όλοι Είναι ψύχρεμία Αφενός Αφετέρου να ξέρετε ότι η, η Ελλάδα και αυτό το να δεν σας το λέω Επειδή το έχουν πει οι Άγιοι Γέροντες Εκκλησίας και τέτοια Εγώ εκβράζω τη δικιά μου θέση Ωραία ε, Η Ελλάδα είναι μια χώρα επειδή είναι γωνία φιλέτο Το κοιτάνε πολύ, το λιγουρεύονται πολύ Αλλά το φιλέτο αυτό τόσα χρόνια το είχαν οι Αμερικάνοι Και δεν μας δίνουν ε, Δεν μας έκαναν και τίποτα Ανευοκατεύασαν κυβερνήσεις Μας πήρανε τις τράπεζες Κάνανε αυτά Είναι τσάτσι Οι Γερμανοί των Αμερικάνων Τώρα πήγαν να σηκώσουν κεφάλι λίγο Φάγανε τη φάπα με το Με το σκάνδαλο με τη Φοξβάγγεν Εμείς εδώ πέρα Αυτό που πρέπει να ξέρετε Είναι ότι μπαίνουμε η οποία καλός ή κακός τα πολύ δύσκολα για εμάς ε, φτάσ, φτάνουμε στο τέλος ωραία χρειαζόμαστε πίστη καταρχήν στον εαυτό μας ε, και κουλάρεται το Αιγαίο το έχει διαμηνήσει. είναι Βλαδίμηρος τέλος στα Συλισιατρίο κατεβείτε δεν, δεν τα ακουμπάει κανένας Απλά αυτό που θα πρέπει ε, Κάνε ε, δηλώσεις ε, και ο Πάπας ε, Το είδες ε Έλα τώρα αστεύω, τε, τε, Όχι, επίσης, Μιλάμε τελείως. για τον ηγέτη της Εκκλησίας Να μες είδεις εγκατομμύριο πιστοί Ναι εντάξει ο Κάνε άνθρωπος δηλώσεις. αυτός Αν ακούσει τις δηλώσεις του ναι. Κατά καιρούς ναι. Είναι για τον γιατρό να πάει στο σινούρι Μιλάει από το Αιγείο μέχρι για εξωγήινος Έχει πει και αυτοί οι δικά μας παιδιά Είναι άμα υπάρχουν ναι. Ναι. Δηλαδή Ό,τι κινείται είναι μέσα στο παντελόνι η κατάσταση είναι. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε τις ε, ε, πώς το λένε όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Ο Αίος κάνει μια πολύ ωραία α, παρατήρηση και λέει πάντως για μένα προσωπικά για όσους ξέρω γύρω μου τα πολύ δύσκολα είναι μπροστά. Τώρα Αυτό εξαρτάται αν θέλεις να δεις το ποτήρι Μισογεμάτο ή μισοάδιο Όχι ρε παιδί, μπορεί να έχουμε συμπληρώσει από πίσω Και αυτά που έρχονται είναι από μπροστά Καλά το είπε <coughs> Και για να πάμε λίγο τώρα παρακάτω Επιμένω σε κάτι Και θέλω λίγο να σας το τεκμηριώσω Και α, αστρολογικά Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη της Ελλάδας. Λοιπόν. Και θα επικαλεστώ και λίγο όσους γνωρίζετε και η κλασική αστρολογία βεβαίως. Ο Πλούτονας αυτή τη στιγμή έχει μπει στον α, 7ο οίκο. Είναι μια περίοδος που σαφέστατα οι φανεροί σου θα τους βλέπεις σαν Ελλάδα βεβαίως, πιο γιγαντωμένους, ενδεχομένως και πιο ισχυρούς ή και πολυπληθέστερους. Ο έβδομος όμως είκος έχει να κάνει και με τις συμμαχίες. Ο Πλούτονας είναι στο σώδιο του εχόκαιρου. Αν παρατηρήσετε τι έχουμε πει για τη, για τη θεωρία των πλανητικών κύκλων, η θεωρία, μάλλον η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μην βλέπετε τα πράγματα με πολύ σκοταδισμό και δεν αλλάζει τίποτα. Σαφές να τα αλλάζει. Αλλά θα πρέπει και εμείς υπεύθυνα να δούμε τι κάνουμε. Διότι ο ποιος το συντελεί στη λύση ενός προβλήματος αποτελεί και ο ίδιος μέρος του προβλήματος. Όταν κάθεσαι σειρακά ημένε και μου βλέπεις σουλεϊμάν και μου βάλει κάτω δύο πίτσες και τρώως Και θες να μου κάνεις επανάσταση, ποιος θα επαναστατήσει, μόνος μου εγώ, θα κατέβω Την άλλη φορά υπογράφανε, πήγαν να υπογράψουνε μνημόνιο Και κατεβαίνω κάτω στην πορεία, λέω θα γίνει της φόφης, δεν μπορεί ναι. Και ήτανε 7.000 άτομα και στο gay parade ήταν 80.000 ε... Άρα, άρα, το άρα Pero menen, nato a ti macho. Y Tatiana es que trenes, eh, han diste hijos escán. Arae, y pósitos inne perisote. Ya mama la mama. Ya mama la mama. Ya mama la mama decir palabras Tan llena de amor Cuando le falte alegría A mi corazón Amo con solo mirarme Puedes competir Tengo la pena So siempre Pena del querer Mamá eres mi camino Quisiera O oh, dute que fui Pero al pasar los años Yo lo comparte dia loan antiginet ya na psychologuñomas e mia ke sto gay parade mas e vote perisoteri lipon ala ke sto albedo lega 4 mas e vote loge perisoteri echoume para polikos mesa tin galispera mas ke tis efcharisties mas ka gaezo ti gefoltu 8 Επιστρέψαμε Έχω εδώ μια φίλη που ρωτάει Πού είναι ο Τσε, ο Τσε. Ε, Στο τσάτ Και νομίζω καταρχήν ε, Καλό θα είναι Να διαβάσετε με αντικειμενικότητα ε, Το άπαντα του Τσε ε, Εγώ που του έχω μια ματιά Χωρίς να έχω τρυφίσει βεβαίως Με τον αγόν μου τα δόψη που Χίτλερ Δεν ήταν μεγάλες διαφορές Για να ξέρετε Απλά τα πάντα όπως έχουμε πει α, Είναι θέμα marketing Ο γιος του Δεν ξέρω αν το ξέρεις και οι γιος του δεν το ξέρουν Ο γιος του Καταρχήν πει το εξής Επειδή όλοι τον βάζουν μπροστά Και πουλάνε τρέλα Αλλά αυτός είχε και λίγα άντερα να, Τα άντερα ναι. τα δικά τους, ξέρω που είναι mm -hmm. Των αριστερών των δικών μας Πού είναι, Στην Ψαρού Που είναι Με το Λέπι Ηχορίς. Λεπών, θα βέτρα. Ότσε, σε έρωτι που तू έγινε για τους αδερφές, ήπε το excès ακριβώς, κι να πtsxάξαν ο βρίτε. Εάν τιχιο γióσμεταν επιμόρο ακόμα. Στη βορεία, μου γίνε η τέττιος, δεν έχ καένα πρόβλημα να τον πυροβολήσω. Να. Το γióτου. Ωρα. Ο δέ γióσ του όμως, mm -hmm. Έχει πιάξει το καλύτερο Harley-Davidson στο Miami, <noise> <noise> <noise> Είναι 3.500 δολάρια Τώρα Πούτσε Η αριστερή στο καβάλο Έχω μια πολύ ωραία ερώ, ερώτηση Μάλλον δύο ερωτήσεις ε, ε, Η μια είναι τη Μαρία Μαριάννα Αν υπάρχει πρόβλημα ο στρατός Μετά από απόφαση της πολιτικής ηγεσίας Να κάνει ό,τι χρειάζεται Είναι σωστή η Η Αλίκη λέει η Καρλ, Μήπως Με όλα αυτά δημιουργηθεί ένας νέος χαρτης Παιδιά για να δημιουργηθεί νέος χαρτης Πρέπει να έχουμε ε, Συνταγματική αναθεώρηση σοβαρή Νομίζω ότι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση Θα γίνει ε, ε, Με ε, Πώς θα λένε ε, Δυσκολεύεσαι Όχι όχι δεν δυσκολεύομαι Προσπαθώ το συντάξω έτσι η δαγματική αναθεώρηση θα γίνει και θα περιέχει και αλλαγές τόσο του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας όσο και τον αλισμό των ψαριών. Θα έχουμε λιγότερους λοιπόν. Ερκ αν και τα καρδιιάδελια δεν είναι Ναι. Ναι. Γι' έ δε τη το ψωμί που βγάζουν. Θα ε αλλάξουνε ή το θεσκέωμα; Στο το Επίσης στο να μπομε να μπομε όλα cartilage allo può τον κόσμο και το ξεχασαν γιατί ένα μυαλό <coughs> κάθε Τετάρτη έχουμε τη δυνατότητα ε, να έχουμε προσωπική ε, ε, συνεδρία μαζί να δούμε τον ατομικό σας χάρτη και να προβλέψουμε ε, το τι ε, στα πάνω στα θέματα που σας, α, σας αφορούν αυτό θα μπορείτε να το μπορείτε να γίνετε να δηλώσετε τη συμμετοχή στέλνοντας ένα Αείmailλ uh, στο είν φω παπάκι αλπέ τελιακό αφύίνοντας και ένα τη λέφων εβικινόνίας για να μιλίξουμε μαζί Τώρα, απόκεί και πέρα Ηπάρχι το σάβα το σεμινάριο το οποίο uh, θα έχουμε πολύ όορε οθέμαμε εδιότι θα μάθουμε πός ερμινέύουμε το χάρτη. Διότι περισσότεροι χάνεστε, λες, και θέλετε GPS για το χάρτη που δεν υπάρχει. Είναι πέντε βηματάκια. Το ΣΕΜΠΕΚΙΚΟ έχει πιο πολλά βήματα. Λοιπόν, θα τα μάθουμε αυτά και θα δείτε, θα μου φύγετε από εδώ τσακάλια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όσοι συμμετείχαν την περασμένη εβδομάδα στο σεμινάριο που κάναμε καρμική αστρολογία μαζί με τον Γιώργο τον Βασιλάκο αν με ακούει ο Γιώργος χαιρετίσματα ε, έτυχε η, η ασθένεια η δικιά μου έπαιξε και ο Γιώργος ο Βασιλάκος τον πιάσαν τα λεμά του βήχερς και ε, τέτοια είμαστε καλά μου τα κάνω τις ηχογραφήσεις και αύριο σιγά σιγά τα αρχίσετε να τα λαμβάνετε πως το Ε, θα τα λαμβάνετε στο email σας Τώρα από εκεί και πέρα α, Αυτό που πρέπει να κάνετε ε, Χρειάζεται καταρχήν πολύ μεγάλη υπομονή Διότι η χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο Επειδή με ρωτάτε πάρα πολλοίς κόσμος για τη Χρυσή Αυγή και επειδή τον έχουμε φτιάξει το χάρτη της Χρυσής Αυγής, Θα ήθελα να ξέρετε ότι α, μέχρι το Μάιο για τη Χρυσή Αυγή είναι ε, πολύ κομβικό σημείο Θεωρώ, σας το είπα λιγάκι έτσι απ έξω, απ' έξω για να μην πάθετε και τίποτα καρδιές Ότι α, το καινούργιο κόμμα που θα γίνει πιθανό να πάρει από κάποια πατριωτικά κόμματα καν δεν έχουν μείνει και πολλά, εν πάση περιπτώσει, να πάρουνε στελέχη. Ωραία, γι' αυτό σας το λέω, κάντε υπομονή, θα δούμε, α, Ο, αλλά ο Τάσος έχει βγάλει Βαρουφάκης Υπουργός Οικονομικών Κασιδιάρης Εθνικής Άμυνας Και Κωνσταντοπούλη Εξωτερικών Τελειώσαμε ναι. Και εμένα θα, βγάλω, θα με βάλουν Υπουργό Δίαιτας ε... και Διατροφής Ναι, ναι, εσύ θα πας εκεί Έτσι Βέβαια Για να διανέμεις το φαΐ σωστά Λοιπόν, πάμε λίγα Δεν είπα ότι θα πάει σε καινούργιο κόμμα ο Κάση Δεν είπα ο Κάση είπα θα πάρουν στελέχ μην μπερδεύεστε γιατί μπορεί να έχουμε τίποτα λάκες περίεργες σας το λέω θα μαθαίνετε κάποια πράγματα σιγά σιγά και γιατί δεν τα μαθαίνετε σιγά σιγά διότι ο κόσμος ωραία, πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει δεν μπορώ εγώ να τα πετάξω μπαμ πάρτα στο κεφάλι το μικρόφωνο που έχουμε εδώ ωραία Ε, έχουμε ευθύνη για αυτά που λέμε Δεν βγαίνω να σας λέω Γεια σας γλυκά μου καρκινάκια Σας αγάπω πολύ μαλλί αλληφαίρι Είμαι εδώ Κάνω μια υπεύθυνη ε, Δουλειά Και προσπαθώ να σας ενημερώνω Μέρα με την ημέρα Και γαυτό αυτό και ο λόγος Που βάλαμε και δεύτερη εκπομπή Δεν μη καθόμουν σπίτι μου Έβλεπα και εγώ Κάτι ψήνεται και έτρωγα και... Τα κλεμμένα όνειρα, ε. έτσι, έτσι ε. Λευτερικιά στον αγωνιστή Μαλτέζο και τέτοια Ναι Λοιπόν, κύριε Καρποδίνη Μια κύριε που είπες τα κλεμμένα ναι. Δεν ετοιμάζεις να μας βάζεις τα έτσι να τονωθεί λίγο το εθνικό συνέστημα Ωραίστε μου, ό,τι είπε εγώ πάλι λό σας Λοιπόν, σε όλους εσάς τους συνέλληνες από έναν ευρύ χοροτοξότη Πάμε che vien nemmeno che prima che anni muoio na tu filaccio to glidio chi da quelma cospero Ya sti polis tin agas o pia pa coma ke de amor mas si sé que eres amor a fin te lexcito protágoras ta exito y caro ti sin amupir fin historia στα ζέμα η κάθε λέξη γι' αυτό το άνοιξα κι εγώ το κασελάκι το παλιό κι είδα τα λίγα που είχε πάρει τα κρυμμένα τα νέλα και νερό pa parania caro che li goccoma ma votame ri taclemena Βάζουμε, Βάζουμε ό,τι μπορούμε Γιατί ο άλλος είπε ότι από πίσω είμαστε πλήρεις Και τώρα λέει τα δύσκολα είναι μπροστά Βάζουμε άλλο ένα για να βρέξουμε λίγο το χυλάκι μας estas te queda haris masas demucania firme ta sti no glendis ali pista masimas te odita ya tus filhos paga pau Το άδικο που έχω ζήσει, η αγάπη το έχει σβήσει τραγούδι έχει γεμίσει. Γλυκό νερό στην κόλασσί, θα πιούμε εδώ μαζί σου κι εμείς που μεγαλώσαμε με την αναγνωρίσου. Νερό στην κόλασσί, θα πιούμε εδώ μαζί σου που μεγαλώσαμε Minanà nu isu li conerosti golasi potessa spernavesi cartigiamo mi gira nas Την Ελλάδα στους δύο χιλιάδες γίναν όλοι οι βασιλιάδες λαϊκοί τραγουδιστάδες στη δικιά μας κοινωνία σου σαν μάλλη αγωνία μην πας στη Γερμανία Πες μου τι θα κάνεις τώρα έτσι που σε καταντήσα πατρίδα Σερβιτώνα Gaski làvica correvis ma sti nicta taxi devis Tafto ti ta girevis Pi conero sti conaci Ma più me coma sisu e miscomegalo sane Ti nana na fluisu Pi rosti to la ci Ma Την αναπνοή σου Γλυκό νερό στην κόλαση Κοντά σας παίρνω θέση Καρδιά μου μη γυρνάς Εκεί που είχες πονέσει Alberto de Catseratelia com full tu astro. Carrajoti que piga 10 hores ja pescarola. Etz, li vont piga 10 hores que siga siga na damazuma, na mazuna que ligotas pitarjamas. Li vont calahin i aliqui que no han hi eh esqueisme dotoi Λέει, αν μου πέσει κανένας λαθροπήθηκος που κάνει ντεμεκ άρρωστο, τι κάνω. Κοίτα, θα κάνεις ό,τι σου προτάσει η λογική σου. Θα πεις, παιδιά, ο άνθρωπος είναι πιο καλά από εγώ, πάρτε τον από μπροστά μου, να φύγει ο άνθρωπος να πάει πίσω στον καταβλισμό του. Μη βρεθείς, γιατί είμαστε όλοι, όλοι αριστεροί, ξες, είναι... Σκυλιά Ο... μαύρα, Όχι, σκληρή άντρες Θα σου άντρες. το εξηγήσω τώρα θα γίνω λίγο χιδαίος Αλλά δεν μου έρχεται κάτι άλλο Ο αριστερός Είναι σαν τον μαθητή που έχει πάει 18 χρονών Και έχει κάτι καυλός πειρά στο πρόσωπο Τέτοια, ωραία Και βρίσκει γκωμενά να φυφικώσει Τώρα που ανέβει και σου λέει το Το είναι μου Έτσι, λοιπόν ε, Αυτό θα πρέπει να ξέρετε ε, Είναι ότι Ε, α, αυτό που θα πρέπει να κάνετε Είναι το εξής Θα πρέπει να είμα, Ο Έλληνας να θυμάστε Ποτέ δεν ήταν κακό καρδός Ωραία Αλλά Εννοείται ότι κάνουμε Μέχρι εκεί που είναι οι δυνατοτητές μας Αφού αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο Ωραία Θα πρέπει και εμείς Γιατί Οι η... Η σιωπή δηλώνει στην ενοχή Μη τρελένεστε Τα βάσανά μας Ωραία Δεν ε, Ένα φορτίο που λέει και ο Κατρατζηλής Τα καθαφιλής. βάσανά μας ένα φορτίο Και με ρωτάει και κάποιος τελευταία ερώτηση Να πεις mm. αύριο πεις τώρα, μάγος mm. Επίσης θα κάνουν ένα ντου λέει λάθρο μετανάστες συμειδωμένοι mm -hmm. Αύριο έχουν οι προγραμματίες να κάνουν ντου Να ρίξουν το φράκτη και λοιπά Αν το μυαλό σου λέει κάτι Εγώ τι πριν μου πείτε Εκεί σας διάβασα το, τι θα γίνει αύριο Στην εξίσωση της ημέρας Εντάξει τώρα είναι είστε το στο okay. facebook Αυτό σε ρωτάω Απλά εγώ σας το λέω Ο Έλληνας δεν είναι ούτε λουκουμάς Που λέει κάποιος φίλος Ούτε κουτομπώνηρος Ο Έλληνας ο Έλληνας, Ωραία Δυστυχώς μας έχουν κάνει οι συνθήκες Γι' αυτό ε, Αυτό που πρέπει να κάνουμε Είναι να παραμείνουμε ενωμένοι Να ακούμε Αλμπέντο 14 φανατικά Ωραία Και να κάνουμε υπομονή Την ερχόμενη Τετάρτη Που θα έχουμε εκπομπή Τα οποία θα πούμε πάρα πολλά πραγματικά Το θέμα δεν σας το ανακοινώνω, το θέμα θα σας το πω α, μέσω αφή σας την Τρίτη. Επίσης όσοι θέλετε και διαφέρεστε την Τετάρτη έχουμε τη δυνατότητα προσωπικής συνεδρίας. Ε, στείλνετε μηνύματα συμμετοχής στο ίνιφο παπάκι albedo14.com ή καλείτε τον κύριο Γιώργο με τη βελούδινη τη φωνή για άλλα Έλα λέγε Το νουμεράκι λάλα το Το νουμεράκι 6-9 8-8 0-12-8-3-9 Είναι όλα αναρτημένα στις σελίδες του σταθμού Λοιπόν ένα αυτό Δεύτερον το Σάββατο 5 η ώρα Έχουμε σεμινάριο Όσοι από εσάς Θέλετε Να έρθετε Και αυθισμένοι θα Μέχρι την πέμπτη το βράδυ δηλώσεις συμμετοχής θα κάνουμε και θεστίνουν βεβαίως και ότι λέγομαι τάδε είμαι γεννημένος τάδε ώρα τάδε μέρα τάδε θα κάνουμε στον καθέναν από εσάς ένα νίκο παράδειγμα το οποίο θα σας δοθεί τόσο σε ηχητικό ντοκουμέντο όσο και σαν α, σκαρύφημα πάνω στο χάρτη προκειμένου να πάρετε ένα μπούσιλα να δείτε πως ερμηνεύεται ένας χάρτης. Λοιπόν, ντόρο θυνασκιάρα. Πα, πα, ένα, ένα παρασίου μου λες, βάλε τη φωνή την καλή και μου λένε και είναι και γυναική άφηση. Λέει ντόρο θυνασκιάρα, δηλαδή γίνομαι ρομπα. Σε παρακαλώ πολύ, μην ξανάρθεις. Λοιπόν, θα κάνεις uh, κόμμα καρλόχι, δεν κάνω. Κόμμα uh, σε κόμματα και σε στάνες μπαίνουν τα πρόβατα. Λοιπόν, αααααααα Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πήγε 10 και η ώρα Και είσαι εδώ από το μεσημέρι Και είμαι εδώ από το μεσημέρι γιατί τραβήξαμε τα ραντεβού της, της Τετάρτη, Τετάρτης έτσι. Που ήμουνα με τα δυόμιση στον τάφο Αυτό που έχω να σου υπενθυμίσω και χάρηκα είναι ότι δεν έδειξες σήμερα καθόλου ε, Το πάλευω Και θέλω να ξέρετε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την]), τις σας βοηθéis μας να μεγαλවθούμε, να γίνουμε πιο, ω, μεγάλοι, πιο δυνατοί, όλοι γίνουμε κερδισμένοι από αυτό το πράγμα. Υποστηρίξτε το Astro Laboratory και να αξερετέ ότι σιγά-σιγά κάνουμε κάποιες έτσι ψυλοβελτιώσεις. Τους κομψίνουμε τελώςιο ολοκληρωτικά μετακλτά μέχρι 4ο-5ο και από 4 ο Το astrolabor.blogspot θα είναι η καθημερινή σας ενημέρωση Καλό σας βράδυ Να υπενθυμίσω εδώ ότι θα παίξουμε επανάληψη εκπομπή Γύρω 10 λεπτά από τώρα για να την περάσουμε στον υπολογιστή Αύριο έχουμε άγνωστοι επισκέπτες στις 8 το βράδυ και δείτε το πρόγραμμα του Αλμπέντο είχε αναρτηθεί, μπήκανε καινούριες εκπομπές Τετάρτη έχουμε τα ντοκουμέντα και μετά το Γκάλτ στις 10 ώρα έφυγε από τη Δευτέρα, Παρασκευή εχθές και κάθε Παρασκευή ξεκίνησε μια άλλη εκπομπή δυναμή της το Καλλιδοσκόπιο με μαγικές συνταγές εκεί, όχι φαγητού διανοητικές εννοώ και αυτά από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια Dorothy.